Κεφάλον Γάμα σελίδα 485, στίχη 1 έως 11. Ο Πέτρος θεραπεύει τον χολών. 1. Κατά μίαν δέποτα σημέρας αυτάς, ανέβαιναν μαζί στο Ιερόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης κατά την ενάτην ώρα της προσευχής, ήδη κατά την τρίτην απογευματινήν. 2. Και κατά τη στιγμή εκείνην έφεραν στα χέρια κάποιον άνθρωπων που ήταν χολό από την κοιλία τη μητέρα του και τον οποίον έβαναν κάθε ημέραν στην πόρτα του ιερού περιβόλου του ναού, η οποία καλεί το ωραία, διαναζητή ελεημοσύνη από εκείνου που έμεναν στο ιερόν. 3. Ούτω δε, όταν είδε τον Πέτρον και τον Ιωάννη, οι οποίοι έμελον να έμβουνε στο ιερόν, να λάβει και από αυτού ελεημοσύνη. 4. Τότε ο Πέτρο διήφθηνε και στήριξε τα βλέμματά του ει μαζί με τον Ιωάννη και είπε. Κοίταξέ μα προσεκτικά. 5. Αυτό δε με ενδιαφέρον εις αυτούς, περιμένω να λάβει κάποιαν ελεημοσύνη από αυτούς. 6. Είπε δε ο Πέτρος. Ούτε αργυρά, ούτε χρυσανομίσματα έχω. Εκείνο δε που έχω, αυτό και σου δίδω. Δια τις δυνάμες την οποία δίδει η μεταπίστεως επίκλησης του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω όρθιο και περιπάτη. 7 και αφού τον έπιασαν από το δεξιόν του χέρι, τον εσήκωσε όρθιον. Αμέσως δε όθησαν οι πατούσες του και οι αστρά του. 8. Και γεμάτο χαράν ο χολός, εσήκωθη από τη θέση του με επιδείματα και στάθη όρθιος και βάδιζαν ελεύθερα. Και με βήκε μαζί με αυτούς τους των ιερών, περίπατών ελεύθερα και πηδών και δοξάζω τον Θεόν που τον εθεράπευσε. 9. Και όλος ο λαός που ήταν εκεί τον είδε να περιπατεί και να εμνεί τον Θεόν. 10. Και τον εξήταζαν με περιέργεια και πείθοντο ότι το πράγματι αυτός που εκάφει το πλησίον τη ωραία πύλη του Ιερού διαναζητεί ελεημοσύνην. Και θάμβωσαν από τον υπερβολικό θαυμασμόν τους και έμειναν εξτατικοί από αυτό που έγιναν σε αυτόν. 11 Ενώ δε ο ιατρεφθής σχολός δεν εχωρίζονται από τον πέτρον και τον Ιωάννην, αλλά γεμάτο ευγνωμοσύνη οι αυτού. αυτούς, Έτρεξε μαζί προς αυτούς όλος ο λαός που είχε έλθει τη στιγμή εκείνη για να προσευχηθεί και μαζεύθη στην καμάρα του ιερού που εκαλείται ω το Άτου Σολομόντος γεμάτος θαυμασμών και κατάπληξη.